Τώρα κάτι νέο. Η ηλιαχτίδα έχει φωνή. Ηχητική δημοσίευση. Στι δημοσίευσει που βλέπετε το διπλανό εικονίδιο, υπάρχει η δυνατότητα να ακούτε το κείμενο, με εκφωνήσει λόγου, ή να το αποθηκεύετε στον υπολογιστή σα σε μορφή MP3. Αυτή η νέα μορφή επικοινωνία ελπίζουμε να βοηθήσει τα άτομα με ειδικέ ανάγκε να έχουν πρόσβαση στι δημοσίευσει μα ή ακόμη και κάποιου που θέλουν να τι ακούν σε δικό του χώρο και χρόνο. Καλή σα. Τέλεια. Ακρόαση.